Όλες αυτές, λοιπόν, είναι έννοιες οι οποίες είναι αλληλένδετες και μας καλούν να συνδιαμορφώσουμε ένα μακροχρόνιο σχέδιο σταθερής ευημερία. Μία λεωφόρο. Μία λεωφόρο. Μία λεωφόρο. Ρε, Μια λεωφόρο ανάπτυξη στην οποία θα μπορέσουμε να την διαβούμε <Ρεβοί> Όλοι μαζί προς όφελος όλων των πολιτών Πηγαίνει ο άνθρωπο στη λεωφόρο τη ανάπτυξη. Που χτε ο Κυριάκο Μιτζωτάκη μιλώντα στου ανθρώπου, του επαγγελματίε του τουρισμού, ε, έτσι περιέγραψε. Ότι όλο αυτό που θα έρθει από εδώ και πέρα θα είναι μια λεωφόρο ανάπτυξη. Να προσέχουμε λίγο τα όρια ταχύτητα και στη συγκεκριμένη λεωφόρο, γιατί δεν αργεί να γίνει το κακό. Το βλέπει ω λεωφόρο ανάπτυξη όλο αυτό που θα έρθει. Μάλλον δεν το βλέπει. Το είπε έτσι, γιατί έπρεπε να το πει. Είναι αυτό ο κειμενογράφο που του γράφει από την καραντίνα και μετά. Τα κείμενα, τα διαγγέλματα, του λόγου και το έχει ρίξει πολύ στην ποιήση. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Αν ξέραμε και ποιο είναι, θα σα έδινε και την απάντηση. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμεί δεχόμαστε το τελικό προϊόν, το οποίο είναι άριστο. Μιλάει για λεωφόρο ανάπτυξη όταν όλα τα σοκάκια στα νησιά είναι άδεια. Δεν έχει πατήσει τουρίστα, δεν κυκλοφορούνται οι ντόπιοι, κλειστά τα μαγαζιά. παρόλα αυτά, βλέπει ο κειμενογράφο και ο Κυριάκο Μητσοτάκη μια λεωφόρο ανάπτυξη. Οπότε το κρατάμε αυτό ως κάτι καλό. Μετά βέβαια ήθελα να τους εμψυχώσει λίγο εκεί τους ανθρώπους του τουρισμού και το έκανα με τον εξής τρόπο. Καταφέραμε και αποτρέψαμε τα χειρότερα. Γνωρίζουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο προφανώς θα είναι πολύ χειρότερο. Αυτήν την συγκρατημένη αισιοδοξία κρατώ αγαπητέ πρόεδρε. Γνωρίζουμε το δεύτερο τρίμινο προφανώς θα είναι πολύ χειρότερο. Γνωρίζουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο προφανώς θα είναι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστώ Παναγία. Αυτήν την συγκρατημένη αισιοδοξία κρατώ αγαπητέ πρόεδρε. Ε, είναι συγκρατημένο αισιόδοξο. Να το κρατήσουμε αυτό. Είναι ένα σοβαρό ηγέτη. Ποτέ δεν είναι υπερβολικά αισιόδοξο. Πάντα είναι συγκρατημένο. Πόσο μάλλον που το δεύτερο τρίμηνο θα είναι χειρότερο από το πρώτο. Για το τρίτο δεν έχουμε μπει στη συζήτηση. Ε, θα δούμε. Θα πάρουμε τη λεωφόρο τη ανάπτυξη. Και όπου μα βγάλει το τρίτο τρίμηνο, θα συγκρατηθούμε αισιόδοξα ή θα αισιοδοξήσουμε συγκρατημένα. Όταν έρθει η ώρα, η λύση σε όλα αυτά είναι το απελευθερωτικόν. Με την απελευθερωτικόν Οσφιαλγία, σχιαλγία, οστοαρθρίτιδα δισκοπάθεια, δισκοκύλια, αυχενικό, σύνδρομο καρπιαίου, σωλήνα Όλα αυτά ανακουφίζονται, ανακουφίζεστε Με το που βλέπω λίγο αλλάζει καιρός και πονάω Θα βάλω λίγη απελευθερωτικόν Και θα με δείτε μια χαρατέα πονάω Η απελευθερωτικών καινούριο φάρμακο το οποίο το λανσάρει με τον γνωστό τρόπο, είναι για αυτά που ε, μόλι περιέγραψε Μέση δεν ξέρω τι άλλο έλεγε. Βέβαια εδώ υπάρχει αλληλοκάλυψη γιατί το τελοπών σταματάει όλου του πόνου. Είναι γενική χρήση. Σαν την ασπιρίνη, από ό,τι μπορώ να καταλάβω τώρα, έχει έρθει η εξειδίκευση των απελευθερωτικών. Μέχρι στιγμή έχουμε το εντερικών, το βυζαντινών που σώζει από το κορνοϊό το ξεχνάμε αυτό, γι' αυτό έχουμε σωθεί, επειδή πήρα μόλι το βυζαντινών. Το εντερικών το πήρε άλλο, κάيκαν έντερά του. Ε, έχει και άλλα πάρα πολλά φάρμακα, δεν έχει νόημα να τα απαριθμούμε. Απλά τώρα στεκόμαστε στα τελευταία. Ένα από αυτά ήταν το απελευθερωτικό, ένα άλλο είναι το παραδοσιακό. Οι παραδοσιακών, φίλε και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτητα, ρευματοειδή αρθρίτητα, αρθριτικά. Δηλαδή, όταν αλλάζει ο καιρό και πονάνει τα γόνατά σα, πονάνει οι γάμπε σα, μουδιάζουν όλα τα άκρα σα. Θα βάζετε λίγοι παραδοσιακών και θα είστε μια χαρά. Ο ήλιο το ρημάζει αυτό που βλέπετε. Το κάνει μεγαλύτερο, συνεχώ το μεγαλώνει και βγαίνουν και περισσότερα. Με αυτό εδώ θα είστε προστατευμένοι. Το παραδοσιακό. Παραδοσιακό συνήθω είναι κάτι πιτσαρίε, κάτι ταβέρνε. Που λέει το παραδοσιακό. Εδώ τώρα είναι φάρμακο που χτυπάει και γιατρεύει συγκεκριμένε παθήσει, όπω ακούσατε. Θα είχε ενδιαφέρον σε μια συνέντευξη, επειδή δίνει και πολλέ ο Κυριακό Βελόπουλου, να το ρωτήσει ένα δημοσιογράφο αναλυτικά τι διαφορέ του παραδοσιακού, του απορροφητικού του Βυζαντινών, του Εντερικών, του Τελοπών, να δει και στη σύσταση σε τι διαφέρουν και τι γιατρεύει το καθένα. Και αν υπάρχει ελληλεπίδραση, αν κάποιος θέλει να γιατρευτεί ολοσυχερός, να τα πάρει όλα αυτά μαζί, από πάνω ως κάτω και να βγει να κυκλοφορήσει με τα έξω. Παρουσίασε και κάτι άλλο, Βελόπουλος. Εδώ βλέπουμε μπουνί. Έλα, δωρε, για... για να μην πονάτε θα κάνετε μία επάλυψη επάνω στον κουνί Θα βάλετε λίγη επεριθωρητικόν εδώ πάνω Και δεν θα πονάτε καθόλου Ανακουφίρεστε πλήρως Θα ανακουφιστείτε πλήρως Προλάβετε τώρα Είναι σημαντικό να ανακουφιστείτε Η κυβέρνηση προτάσει ένα δυναμικό Καρναβάλλη, της οικονομίας... Είναι τη οικονομία όχι τη πάτρα. Τη πάτρα το κάνει ο πελετήδη ο εκάστοτε Δήμαρχο, τώρα είναι ο Πελετήδη. Εδώ τη οικονομία το καρναβάλι το κάνει ο Κυριάκο. Κάθε καρναβάλι έχει και τους διοργανωτές του διοργανωτέ του, του κατάλληλου από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος, Συριζέο Βουλευθή, το Τσάκαφα για τη θέση του Κουρμπλή και έχουμε τον Παπαχριστόπουλο να φωνάζει και να ωρίνεται να ορλιάζει στα πάνε πρωί-πρωί. Κάθονται και τα βλέπουν αυτά, άνθρωποι normal. Δηλαδή, να ανοίξει το πρωί την τηλεόραση 8-9 η ώρα και να ακούσει τον Παπαχριστόπουλο τα κάγκελα με αυτή τη φωνή να ορίεται για το δίκαιο που τον πνίγει. Και να λέει τι, ότι ο Παπαγγελόπουλος είναι αθώο. Σα λέω ότι αυτό τελειώνω. Μη το σκάνδαλο φωνάς. αυτό Μάλιστα. θα γυρίσει μπουμερατ. Θυμηθείτε τι σα ο το Έκλεισε, σαν... Κά... έκλεισε για την έναν άνθρωπο, τον Παπαγγελόπουλο που έχουν ήδη προαποφασίσει. Αθώο κι αυτό. Ο Παπαγγελόπουλο. Ναι. Με παρόν σας λέω, κι τους προκαλεί Άγιος και αυτός Δώστε μου, ο oh, παπαγελόπουλος yeah, no. Ούτε I μία go. στο εκατομμύριο, 100% της Ούτε μία go. στο εκατομμύριο, Αθώς. Δεν αφήνει ούτε ένα παραθυράκι. Το παίρνει όλο πάνω του ο Παπα Χριστόπουλο για τον Παπα Αγγελόπουλο. Αθώς. Με το που βλέπει τον Παπα Αγγελόπουλο, λε αυτό είναι αθώς. Νομίζω όλοι. Βέβαια, σαν ένστικτο δεν έχουμε στοιχεία να αποδείξουμε την αθώοτητα, αλλά δεν σου περνάει και από το μυαλό ότι έχει κάνει κάτι. Είναι απολύτως λογικό. Αφού είναι αθώς, λοιπόν, 100% γιατί έφυγε χθε από την προανακριτική επιτροπή, γιατί εγκατέληψε. Έκατσε έξι μέρε, έκανε την απολογία του, προβλέπετε, και όταν θα οι ερωτήσει. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί άλλο να τα λε μόνο σου και άλλο όταν δέχε ερωτήσει από του βουλευτέ όλων των κομμάτων από κάτω, πρέπει να δώσει απαντήσει. Εκεί λοιπόν εγκατέλειψε. Έφυγε ο αθώο. Αν κάποιο είναι αθώο, ξέρουμε και λέμε εμεί εδώ και στου Κινέζους μια παλιά παροιμία ότι κάθεσε μέχρι τέλου και δεν σου φτάνει και ο χρόνο να αποδείξει ότι είσαι αθώο. Δεν φεύγει, δεν εγκαταλείπει με τίποτα. Παρ' όλα αυτά ο τον βλέπει αθώο, αλλά δεν βλέπει μόνο αυτό ο Βλέπει και τον παπά, αθώο προφανώς, και του δίνει και μπράβο. Καταρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στον Νίκο τον παπά εγώ, που έκανε την αυτοκριτική του στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ατυχίες αδερφιά, ατυχίες, οι περιορισμένες. Δηλαδή άνοιξαν ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή. Για χρέη. Πώ, τα άνοιξαν νύχτα με λωστό. Αρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στον Νίκο τον Παπά, εγώ που έκανε την αυτοκριτική του στο Πολιτικό Συμβούλιο. Από όλους. Νομίζω όλοι, όλο ο Έλληνα λαό ακουμπά στον Νίκο Παπά. Είναι το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, τη αριστερά. Προσωποποιείται πάνω του. Είναι αθώο. Δεν υπάρχει στοιχείο, δεν υπάρχει υπόνοια ότι κάτι λάθο έχει κάνει. Οπότε μπράβο λοιπόν που έκανε την αυτοκριτική του στο όργανο. Είναι αθώο. αυτά που λέει ο. Κύριο Παπα Χριστόπουλο, είναι και σύντροφο. Αν ανακάλυπτε κάτι κακό στον Παπά, θα το έλεγε. Πρώτο ο σύντροφο θα το έλεγε, ποιο θα το έλεγε, ή απέναντι. Οπότε, αθώο ο Παπαγγελόπουλο, αθώο και ο Παπά, και ένα μπράβο επιπλέον στον Παπά. Αφού τα έχουμε αυτά και έχουμε ηρεμήσει σχετικώ, πάμε παραπέρα. Δεν έχει δοθεί ακόμη λίστα του Πέτσα με τα site που πήρανε λεφτά. Θα δοθεί αυτή η λίστα. Ε, την επεξεργάζονται, κάνουν τον ποιοτικό έλεγχο, όπω λένε, ωραία φράση, μαγείρεμα. Το μαγείρεμα, αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή θα δοθεί αυτή η λίστα, αλλά ίσως εκεί υπάρξουν κάποια μικρά παρατράγουδα, μικρά, πολύ μικρά, του 500 Άρικου. Είναι Στο τεράστιο. πόσα χρήματα δόθηκαν θα τα το, κριτή... το... λίστα. Και με τι κριτήρια. Διαφωνούμε στο πόσα χρήματα δόθηκαν όταν δούμε τη λίστα. Κάτσε να δούμε τη λίστα και μετά διαφωνίζουμε. Λοιπόν, σα το λέω, έψαξε λίγο να μάθω, αν ισχύουν τα πόσα. Και δεν ισχύουν. Δηλαδή ακούστηκαν πράγματα για site, τα οποία είχαν δύο χτυπήματα, δεν υπήρχαν, δηλαδή υπό την έννοια αυτή. Αν έχει πάει για ένα site, έτρακανα 500 αυρου αυτά, πολλά λεφτά τέτοια site δεν θα έχουν πάει. Γιατί μ' αρέσει, μην τα λένε, θυμάστε. Παίρχε για αισάτορα πεντακοσύματα. Πολλά λεφτά τέτοια σάλτ δεν θα έχουν πάρει. Εδώ άδειο λίγα πεντακοσάρρη τώρα πώ θα έχουν πάρει και το μπερδεύει και όλα λίγο. Η βούλτε στην προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ένα πεντακοσάρι χιλιάρικο να έχει πάρει και ένα site που δεν υπήρχε. Γίνονται αυτά. Θε να δώσει όλα τα site που λειτουργούν. Ε, και κάποιο site που δεν υπήρχαν καν. Ανοίξανε μια μέρα πριν και έκλεισαν μια μέρα μετά. Δεν υπήρχαν για ένα χρόνο και έβγαλαν μετά κάτι ψέφτηκε ειδήσει και καλά πριν 6 μήνε για να δείξουν ότι υπήρχαν. Ε, ο ποιοτικό έλεγχο όμω που έγινε ε, θα αποδείξει τα σωστά. Και τώρα, αν βρεθεί και ένα πεντακοσάρι από εδώ και από εκεί, δεν είναι και ε, κάτι εγκληματικό. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του Άδωνη, τη Βούλτεψη, φαντάζομαι και άλλων βουλευτών που θα βγουν τι επόμενε μέρε να τοποθετηθούν για αυτό το θέμα. Και περιμένουμε πάντα τη λίστα για να μην του κατηγορούμε άδικα, γιατί είναι οι άριστοι. Και πληγώνε όταν ακούσω ότι οι άριστοι έχουν κάνει ένα μαγείρεμα ή κάνουν ακόμη ένα μαγείρεμα για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί δεν είναι το πεντακοσάρι, είναι 20 εκατομμύρια. Που δόθηκαν. Ωραία να μειώνεται και να περιορίζεται όλο αυτό σε ένα πεντακοσάρικο, αλλά όμω δεν είναι πεντακοσάρικο που και το πεντακοσάρικο, όταν δεν υπάρχει κάτι και το δίνει έτσι χαριστικά για να διαφημίσει τι αυτό που δεν έχει site, είναι επίση ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτά τα είπε ο Άδωνη. Έχουμε την απορία ω υπουργό ή ω πολίτη. Γιατί τα άλλα για την Τουλουπάκη, ότι θα την, θα την πάει από εδώ και από εκεί, θα τη κάνει μήνυση. Έχει, μια, έχει ένα πάθο και ένα μένο για την. Του Λουπάκη, δεν ψάχνουμε το γιατί και το διότι ψάχνουμε πώς εκφράζεται ο υπουργό για την εισαγγελέα τη διαφώρα. Ε, τοποθετήθηκε όπω το, τοποθετήθηκε ο άδειο Γεωργιάδης, τη βγαίνει ο Πέτσας μετά να δικαιολογήσει το, τον τρόπο που επιτέθηκε ο άδενση του πάκι. Σημερίζεται η κυβέρνηση την άποψη του άδωνου Γεωργιάδη ότι πρέπει να μπει η εισαγγελέα σε λέγοντα λουπάκι φυλακή. Δεν συνιστά αυτό το δικαιοσύνη. Ο κύριο δεν μίλησε ω υπουργό τη κυβέρνηση. Αλλά ως, ένας πολίτης, <Στοίκιο> αλλά ως ένας πολίτης που εξέφρασε μία προσωπική αγανάκτηση για το γεγονός ότι η υπόθεσή του δεν έχει διαλευκανθεί διευκανθ, εδώ και χρόνια. <Στοί> <Στοί> δεν είναι υπουργό Όταν μιλάει για την Τουλουπάκη και όταν λέει κάτι τέτοιο, δεν είναι υπουργό. Βέβαια από κάτω έγραφε υπουργό ανάπτυξη στο τέτοιο από αυτά, μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά πλέον έχουμε, σύμφωνα με τη λογική, πρωτοποριακή, του κύριου Πέτσα, όταν μιλάνε οι υπουργοί, δεν μιλάνε ω υπουργοί, μιλάνε ω πολίτε. Ή πρέπει εμεί από κάτω που ακούμε, οι πολίτε, ε, να ξέρουμε τώρα ω τι μιλάει και να ψάχνουμε να βρούμε. Μιλάει ω υπουργό, μιλάει ω πολίτη. Αν μιλάει ω πολίτη, δικαιολογείται ό,τι παρούφα και να πει. Αν μιλάει ω υπουργό, είναι πολύ σοβαρό, ειδικά ο Άδωνη, και ξέρουμε, καταλαβαίνουμε και μπορούμε να τον ε, διαχωρίσουμε. Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί υπουργοί έχουν μιλήσει ο Δένγε για τον Εύρο, για τα σκόη λελικίκου, ο Βρούτσις, ο Βορύρης είχε μιλήσει παλιότερα για το πώς πρέπει να δράει αστυνομία και άλλα και άλλα πάρα πολλά. Έχουμε την απορία αν μιλούσαν ως πολίτες ή ως υπουργοί και έρχεται τώρα ο Πέτσας, μαζί με τους υπουργούς, να μας το διευκρινίσουν. Σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλε τη τηλεκατάρτισης σε δύο σελίδες υπήρχαν κάποια τέσσερα ορθογραφικά λάθη. Δεν μίλησε ο υπουργό της κυβέρνησης. Αλλά ω ένα πολίτη. Δυστυχώ η ανεργία θα αυξηθεί. Δυστυχώ η οικονομία θα επιστρέψει σε ύφεση, σε βαθιά ύφεση. Το χρέο θα αυξηθεί. Το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κατά μέσο όρο θα συρρικνωθεί. Δεν μίλησε ως υπουργό τη κυβέρνηση. Αλλά ω ένα πολίτη. Πολύ κάλλιστα να γίνουν οι ανάλογε μετρήσει και με μια επιτροπή κοινή όλα αυτά τα πράγματα να επιληθούν. Ένα... Μιλάμε για, για, για, για λίγε δεκάδε μέτρα. Δεν μίλησε ω υπουργό τη κυβέρνηση αλλά ως ένας πολίτης Η επιβολή του νόμου εμπεριέχει σε αυτούς που δεν συμμορφώνονται στοιχεία αναγκαστικότητας Δεν μίλησε ως υπουργό της κυβέρνηση, αλλά ως ένας πολίτης Το λέω γλυκά Κύριε Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μία κυβέρνηση κουρελού. Η πατρίδα μας χρειάζεται να κυβερνάτε από μία κυβέρνηση κουρελού. Ο κουρελού όμως ή ως πολίτης, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Έχουν εισάγει νέα ήθη. Ε, γιατί αυτό και να το σκεφτεί και να περάσει από το μυαλό κάποιου δεν το λες αν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα πεις σε οποιαδήποτε άλλη βλακία. αυτή την τεράστια βλακία δεν τη λες. Ότι βγαίνει ένας υπουργός και εκείνη την ώρα που είπε κάτι κακό που δεν συμφέρει ε, μιλάει ως πολίτης. Και όχι ω υπουργό. Πάντα είναι υπουργό και είναι και πάντα πολιτικός. Έχει ε, αυτονόητα πράγματα. Εδώ ο κύριο Πέτσα θέλει να τα ανατρέψει για άλλη μια φορά. Καλά το πάνε. Ένα χρόνο μετά. Κλείνουμε σε λίγε μέρες τον ένα χρόνο. Θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει. Το καταλαβαίνετε. 7 Ιουλίου ήτανε. Οπότε φαντάζομαι τότε θα τα μαζέψουμε όλα και θα τα ξανασυζητήσουμε και θα τα ξανασκεφτούμε. Και θα τα ξανασκεφτούμε. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος να γυρίσουμε στον αθώο, 100% αθώο, σύμφωνα με τον Πάπα Χριστόπουλο ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο οποίος έφυγε χτες, δεν έκατσε να απολογηθεί όπως προβλέπεται από τις σχετικές διαδικασίες και εκεί θα απαιδείκνυε και πόσο θαραλέος είναι, πόσο αθώος είναι, όχι στους μονολόγους, στις ερωτήσεις των αντιπάλων. Αυτό θα είχε μια Αξία. Έφυγε λοιπόν ο Παπαγγελόπουλος, έκανε μια κολοτούμπα. Θα, μπο θα μπορούσε να το πει κάποιο, γιατί έτσι ονομάζονται όλα αυτά, αλλά όμω ο ίδιο το διαψεύδει. Του περιμένω. Ξέρω τι πάνε να κάνουν. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχω να χάσω τίποτα. Δεν είχα και δεν έχω πολιτικέ φιλοδοξίε. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται ούτε να φοβηθώ ούτε να συμβαστώ. Εγώ, κομμανέτσι, δεν πρόκειται να γίνω. το ηθικό πλειονέκτημα τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί αφάνταστα. Ναι. Ο Θεός, εγώ πιστεύω στο Θεό, η μοίρα ή δεν ξέρω ποιος άλλος, έχει πολύ μεγάλο χιούμορ. Μία λεωφόρο ανάπτυξη στην οποία θα μπορέσουμε να την διαβούμε ε! Καταπληκτικό Κάνε άκρη! Κάνε άκρη Η κυβέρνηση προτάσει ένα δυναμικό καρναβάλι της οικονομίας Καταπληκτικό Ελληνοφρένια. αφού πήρατε τη λεωφόρο τη ανάπτυξη, καταλήγεται εδώ στην Πυπηρέ. Ρατυπακολικά.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα τη εκπομπή, βλέπουμε τι γράφετε. 2, 10, 10, 80, 80, -80 τηλέφωνο επικοινωνία και αυτό του σταθμό όλα αυτή την ώρα ανήκει στον αποστόλη. Μέσα σα περιμένει με ανοιχτέ τη αγγάλε να τοποθετηθείτε για όλα αυτά και για άλλα που δεν τα έχει βάλει ο νου μα. Και αυτά είναι και τα καλύτερα πολλέ φορέ. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφrenianet.gr, το επίσημο site. Μα ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένου. Και στο YouTube είμαστε στο Official. Μπορείτε να κάνετε γραφή και από κάτω έχει και τσατάρισμα. Ταιριάζει με το σαλτάρισμα. Αν δω αυτά που. και όποτε βλέπω αυτά που γράφετε και τι ακριβώ γίνεται εκεί, Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Ναι. ναι, καλησπέρα σα. Γεια σα. Από την Κουμουντούρου καλούμε. Ναι, ναι, παρακαλώ, η κυρία Κουμουντούρου, τι μου κάνετε. Ε, η, ίδια, η ίδια, μια χαρά, μια χαρά. Μπορώ ε, ναι. να μιλήσω με τον κύριο Μιόνι. Ε, συγγνώμη. Ναι, πείτε μου. Πείτε, τι τον θέλετε, τον κύριο Μιόνι. Δεν είπα Μιόνι. Δεν πει, είπα ναι, βγήκε ναι. μόνο του. Τον κύριο Παπαϊνούσα. Α, ε, μπορώ να σα συνδέσω σε λιγάκι, αλλά θέλω να κάνουμε μια δουλίτσα. Ε, δουλίτσα ε, από ε, Κουμουντούρου. Ε, αποκλείεται. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω να κάνουμε μια δουλίτσα. Μα τι θα γίνει μόνο εσεί θα τη κάνετε τη δουλίτσα από τον περισσό να κάνουμε και εμεί. Τι δουλίτσε κάνουμε. Λοιπόν, ε, ακούσαμε τα, τα ωραία λογίδρια που διαβάζει ο κύριο εκεί πέρα μέσα. Ε, αυτό που διάβασε τη Δευτέρα, πιο συγκεκριμένα. Το οποίο ήταν λαύρο κατά τη Κουμουντούρου γενικότερα. Δεν ήταν κατά κα... τη Κουμουντούρου, ήταν κατά τη αστική δημοκρατία γενικότερα. Γιατί ε, το... αφορά <laughs> αυτό την Κουμουντούρου, έχει καμία σχέση με την αστική δημοκρατία η Κουμουντούρου. Η Κουμουντούρου δεν, δεν είναι, δεν είναι, είναι το κόμμα τη ανατροπή. Αχ, πείτε μου κι άλλα τέτοια. Δεν έχω, αλλά Α... αυτά ήτανε. Δεν έχει άλλο. Ταπεινώστε μα λιγάκι ακόμα, δεν πειράζει. Είστε και εσεί μέρος του συστήματο που καταδικάζετε, σας παρακαλούμε. Είστε στο σταθμό του Μαρινάκη, κύριε Μπαρβαγιάννη. Άρα λοιπόν τι στηρίζετε. Ανάξει το λογίδριο, αγαπητέ, ένα θα σου πω. Χαραμάδα. Χαραμάδα. Κωδική ονομασία Χαραμάδα. Το μπουλο τώρα. <Συλίου> Δεν το πιστεύω, σύσκερ. Αχ, προσπαθούσες από... πολύ. Ήθελα να επέμβω, γιατί άκουσα διδασκαλέξα μετά από τόσο καιρό που μίλαγε. Επέμβαίνεις, επέμβαίνεις ε... στη ζωή μου. Ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απολύτα. Με τέτεκτη ποκλοπέ, με τα άλματα και επιτροπέ. Επεμβαίνει, επεμβαίνει, επεμβαίνει. ότι υπάρχετε μόνο εσεί. Υπάρχετε, βέβαια, εσεί. Αλλά υπάρχει και ένα τετρέ πρότζεκτ, παιδιά. Που βγάζει και αυτό καθαρό του δημοσιογράφου. Να μην το ξεχνάμε, έτσι να λέμε για όλου του καλού εδώ πέρα. Αντάξει, βεβαίω, πολύ καλά ή κανένα. Είσαι σκέτο. Παράγραφο, είσαι σκέτο. Παραγράτος και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους, δημοσιογράφους βασικά, που λένε και κάτι διαφορετικό, πραγματικά. Ελά ρε, Αποστολή. Έλα. <κυμ> να πω κάτι. Ναι. Αλίτε, ρουφιάνοι, Μην το λε αμέσω, ρε παιδί μου. το Και... τελευταίο για, να, για, για, για, για να, να, να ψαχτούμε λίγο. Για το σαππέν. Εάν, εάν θύχτηκε. Εντάξει, βγαίνει απέξω γιατί είσαι καθαρό. Δεν θύχτηκα. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Άσε το σαπέν. Να μην ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Αλίτες, ρουφιάνοι. Ντράμ, λίγο Άντα. ταμπούρο. Άντα. Κάτι, φτιάξτο. Έλα, Αποστολή! Έλα. Έλα, ρε, ναυτικό μου που σε περνώ. Ναύτι, ναύτι, έλα να σα ογραφήσω καλέ. Ναύτι, γερό, ναύτι, σαν με είμαι καράβι. Έλα να δεις πως κουνιούν οι βάρκες Αχ ναι πως κουνιούν οι βάρκες δεξιά, Να σου πω να σου δεξιά. πω τι ματσακονιάζει τη βάρκα Τι ματσαχωνιάζω τη βάρκα και έπαιρνω και στο αρέλ Αγάπη μου εσύ Με μισό κουπί Με μισό κουπί να σε βάλω Συνομιλία. στο απαραίτητο πλήου να μου βρει στο κάρμο. Συνομιλία με συνάδελφο και να του λέει, ρε παιδί μου, γιατί γίνονται λαφείζονται στον κόσμο η πόλη μου όλα αυτά για να πουλάνε όπλα μου λέει. και για τι έπαιζε. Άρα του λέω για το κέρο. Πού λένε, ναι. Άρα του λεω για τον καπιταλισμό. Ε, Έχω για τον καπιταλισμό. Πρέπει πάρα όλο το κέρδο είναι, είναι ο καπιταλισμό. Ε όχι, λέει, υπάρχουν και σωστή επιχειρηματίε. Ελέσε. Ναι, ε, γιατί δεν κατάλαβα, ή δεν κατάλαβα. <χε> ε, είχε, γι' αυτό μια αυτά σαν τον τσήπ, τι έγινε τώρα. Έλα, ε, ναι, σωστά, αγαστικό. Να ο παπάς που είναι παπάς Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς Ο παπάς να παπάς, παπάς Καταρχήν θέλω να πω ένα μπράβο στον Νίκο τον παπά εγώ Που έκανε την αυτοκριτική του στο πολιτικό συμβούλιο βάζεται, πολλά, βάζεται, πολλά, βάζεται. Εδώ, παπάς. Μπράβο στον παπά ή τον άλλον, ή αυτόν που λέει ο Παπά Χριστόπουλος. Ξεκινάνε οι παραστάσεις στα θέατρα, να ζήσουμε ή να νιώσουμε ότι ήρθε το καλοκαίρι, η ψευδέστηση, πείτε το όπως θέλετε, η αυτον που λεει ο παπα ξεκινανε οι παραστασεις στα θεατρα να ζησουμε η να Ξεκινάει και το φετινό καλοκαιρινό φεστιβάλ της Ιλιούπολης, την 1η πρώτη... ναι, πρώτη... Ιουλίου. Την πρώτη Ιουλίου. Την Και ποια είναι η πρώτη παράσταση που θα παχθεί εκεί. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του στο πολύ ωραίο θέατρο που έχουμε, στο θέατρο Δημήτρη Κιντή, παλιό δήμαρχο που έχει γράψει ιστορία στην Λιούπολη. Ο Τζόνι πήρε το όπλο του, μια πολύ ωραία παράσταση αντιπολεμική με ιστορία, από το 1939. Μα έρχεται ε, τη διασκευή, την έχει κάνει η Σοφία Δαμίδου. Σε ό,τι έργο έχει κάνει η Σοφία Δαμίδου, η Ελληνοφρέν είναι χορηγό επικοινωνία, οπότε. Με αυτό το πλαίσιο σας λέμε τα δεδομένα, σκηνοθεσία Θάλια Ματικά και στο ρόλο του Τζόνι ο Τάσος Ιορδανίδης. Είναι 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Άλσους της... Ε η Λιούπολης, ο Τζόνι Πυρετόπλο του. Από τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε ιστήρια ή στο VivaGR ή στο βιβλιοπωλείο περί βιβλίου Η Λιούπολη Ελευθερίου 138 στην πιάτσα των τάξι εκεί στην κεντρική πλατεία Ωραία αρχή γίνεται με ένα πολύ ωραίο έργο. Οσοι δεν το έχετε δει, λόγω καραντίνα και λόγω και λόγου. Και όσοι θέλετε να νιώσετε καλοκαίρι, γιατί έχει και πέφκα γύρω γύρω αυτό το θέατρο, ε, κλείστε, φροντίστε να πάτε να το δείτε. Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού. Και εδώ είμαστε σε λίγο με τι παραγγελίε. Απόστολε! Στην Ελβετία γίνεται χαμό, ρε! Γιατί δεν πα και εσύ να κάνει εκπομπή! Έχει Όταν εκ... λέμε χαμό εννοούμε τι! Άμα είναι φαγοπότη, μήπω το σκεφτό! Φαγοπότη είναι! Ο κάθε σύ... πικραμένο πήρε εκπομπή, τηλεπαιχνίδι, κάτι κακομύριδε, κάτι ηθοποιή που του είχα μοιρασσοβαρού! Ε, ένα λέει εκεί πέρα ρε και ρε και αρπάξει και άρπαξε και εσύ, και ένα άλλο φλερτ ή κάτι ηλικιότητε να πούμε γιατί δεν πα και εσύ να αρπάξει μια εκπομπή να γελάμε τουλάχιστον! Εγώ να δει πω γελάω, άμα Όχι, θα πρέπει να πα γιατί εσύ είσαι, χρειάζεσαι Χρειάζομαι. Ό,τι χρειάζομαι, χρειάζομαι. Και τα λεφτά χρειάζομαι. Δεν χρειάζεσαι λεφτά, εσύ. Και χωρί λεφτά μπορεί να πας. γιατί είσαι σοσιαλιστή. Ή αυτό. Αυτό επειδή είμαι σοσιαλιστή. Αλλά αυτό με το σοσιαλισμό, με το σταυρό στο χέρι, δεν μου έχει πάει και σε πολύ καλό, να είμαι ειλικρινή. Από μου, είμαι η Άννα από Νεάπολη. Είσαστε δύο υπέροχε υπάρξει. Αυτό λέω και εγώ για μένα. Να συνεχίσετε το έργο σα και πρέπει να γραφτεί. μου. Εσύμφωνο ότι Χίμιο, αλλά okay, Πείτε μου. Ε, στο βιβλίο πρέπει να γραφτεί. Υπάρχουν oh. δύο. Ο... Βεβαίω. Έχετε κάποια γνωριμία, κάποιο τρόπο, πώ θα το καταφέρουμε. Καλή συνέχεια, Περίμενε, περίμενε. Ποιο είναι το γκίνες που κάναμε όμω, Είσαστε καταπληκτικοί. Αυτό δεν είναι για Guinness. Αποστολή, μπορεί να μου πει στη ζώδιο είσαι. Είμαι μαϊμού, στο κινέζικο. Α, στο κινέζικο. Στο άλλο το δικό μα, Τίγρη, όχι. Κάτι ένα, ένα από τα δύο, δεν ξέρω. Ε, δεν ξέρει, μάται και παίζει μου, ε. Γιατί, παίζει κάποιο ρόλο. Ε, ναι, ναι, ναι, παίζει. παίζει. Θα πει τα άστρα, θα πει τον πόνο μου, Ναι. Ε, έτσι, αμα είναι, το πω. Έλα, γεια. Και κάπου εδώ και κάπω έτσι φτάνουμε στο τέλο, γιατί όπω κάθε Παρασκευή έχουμε τι παραγγελίε ή αφιερώσει σα. Αυτέ μα πάνε στο ακριβώ περίπου τη ώρα για να ακούσουμε το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σα, Μουσουλμάν. ήθελα ακόμη πολύ φω να ξημερώσει, όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήτα. Κοίταλα ακόμη πολύ φω να ξημερώσει, όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήτα. Όμω εγώ δε παραδέχτηκα την ήττα. Εβλέπα τώρα πώ ακριβένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Εβλέπα τώρα πως ακριμένα ακριβένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσε φωλιέ νερού να συντηρήσω με μέσα στι φλόγε. Πόσε νερού να συντηρήσω με στι φλόγε. Μου κλέψατε και την αφιέρωση που ήθελα να ζητήσω Και ήταν, ε? Το κύφυλακόμη Ε, τώρα πάει, το βάλα Ε, ε το την Παρασκευή, λίγο με τον το Σωμαίδη Μιλάτε, δείχνετε πληγές αλόφρονες στους δρόμους Μιλάτε, δείχνετε στους δρόμους Εξώστες, με το θα πέσει το η σα θα πόλης. Μια χάρη θέλω, άμα μου πού μια παραγγελιά. Έθελα ένα, ένα ποτπούρι που να είναι με λουκά και κυριάκο. Α, πα, πα, πα, εδώ, έλε, Εσένα πώς ελέγχουν. Είμαι η νέα Μπουμπουλίνα. Και τα ελληνικά τα μιλά πολύ καλά, βλέπω, ε. Πριν χρόνια που βγαίνω στην τηλεόραση, ο σκοπό μου να φέρω ανθρώπου κοντά στο Χριστό στην Αυτοδοξία. Αλλά δεν μου λε, τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Ο νέο Μέγα Αλέξανδρο, και θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα. Έτσι, να βάζει ψηλά τον πύχη των φιλοδοξιών. Τι θέλει να σπουδάσει. Ο απότερο στόχο μου να πάω, Ινδύα. Δηλαδή στο γάγκι ποταμό των ειδών να φέρνω, όχι εγώ, ιερέα να βαφτεί, μάλλον ειδού με χιτώνε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα άδονη τώρα, Μαλάκι. Αφιέρωση, Πανασκευή. Λέγε ο Τζίμις, Ο Δήχο Μαλάκι. με ποδαράκια. Τζάμπα το ροφή για τα κοράκια. Νίχα γαμψά. Με μαύρο πένθος, Σε μια χούφτα Όλο το έθνο. Γεια σου μα. μα Μαλάκα Μαλά Μαλά Αποστόλη, θέλω να σε παρακαλέσω πολύ αυτό το ωραίο που φτιάξατε για τον Παπαδημούλη όταν θα έχεις αφιερώσεις να το βάλεις για μένα. Το Έλληνας κρύσό. Ναι, ναι, ναι, είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Έγινε, έλα, Ο επόμενος, μάλλον τον έχετε ακούστα, είναι ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης. Έλληνα κρίσος ιδιοκτήτης νησιού. Γυναίκα! Ναι! Έλληνα κρίσος ιδιοκτήτης νησιού με εννέα γράμματα. Α, νιάρχος έβαλες! Όχι, νιάρχος δεν ταιριάζει. Μια από τι πιο συνεπείς φωνές του αριστερού ευρωπαϊσμού στην Ελλάδα. Έλληνα κρίσος με νησί. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρωτεργάτης αυτής τη μεγάλη προσπάθεια. Δεν θα ξέρεις τι έχεις. Και την Παρασκευή. Λέγε. Αυτή με την Αυστραλία με το καγκουρού που, που το θυμάσαι το παλιό Το, το baby kangaroo, ναι ωραίος, το που το, το θυμήθηκες έλατε, μούρ... έλατε όλοι τα ίδια ζητάνε το νερουλά το νερουλά μας έχουν φάει Βαλες το καγκουρού εκεί με τη μετάφραση τα ελληνοαγγλικά εκεί πέρα Have you eaten kangaroo? Ε, παίρναμε τηλέφωνο αυτές το βράδυ, βράδυ. Τι ώρα είπατε ότι παίρνατε? Τρει ώρα, την ώρα που άρχισε το E.T. Σημερώματα. Ναι, της Paramount. Ναι θα προτιμούσα να σας μιλήσω στα αγγλικά. Δε, δεν καταλαβαίνω. Yes, yeah, I don't have a problem if you want to speak me in, English, in English. Okay, no fine. Problem. Δηλαδή Δεν υπάρχει πρόβλημα. Uh, okay, okay, thanks. Where are you from, Abou Um Sydney, Sydney, Australia, Down Under. Sydney with a kangaroo. Yes, oh. <laughs> yes. Have you eaten a kangaroo? Oh God, no, oh. no, never. <laughs> I'm not planning to. Some people are eating kangaroo. Uh, well, some of them, uh, especially Aboriginals, but. Um... Is there anything in his pocket? Στην ζέπη του έχει κάτι νετζούφιο; Yeah, um, um, yeah, a um, moro, um. a baby kangaroo. Yeah. Αυτό είναι δηλήσιο, πιστεύω. Δεν, δεν, νιώθω. Δεν είναι τόσο κουκουρικό. Ήθελα να αφιερώσω ένα τραγουδάκι του φίλου Δεληβοριά για αυτά όλα που είπε ο Θήμιο, ο γλυκούλη ο Θήμιο. Α, θα ξέρασω. Ποιο τραγουδί λέγε, Η κυκή κάθε βράδυ. Κάνει ό,τι μπορεί. Όχι, ήταν ένα τραγουδί που στα μάτια σαπούνιά και γαλάκτομα Θαλαμέτω. Το... σκοτώνετε? Και σκοτώνετε Ποιο λέμε του φίβου, ποιο? Ο εθνικό μαλακά, ποιο? μου, καπέλα. Ναι, και ό,τι θέλει, βάλετε. Έχω ένα μικράκι. Ελεφαντάκι. Ναι, ε, πε μου ποιο τραγούδι του Δελυβουργιά να τελειώνει, <ελυβου> να καταλάβω. Να, ε, ε, εγώ, εγώ είπα το. Ήταν ένα ποντικό μεταφορικό, δηλαδή. Έχει τραγούδι ο φίλο, ήταν ένα ποντικό μεταφορικό. Δεν είναι τίτλο για τραγούδι αυτό, δεν την έβυχω. Του φίλου είναι καλέ αυτό. Πώ λέγεται το τραγούδι, Ήταν ένα ποντικό. Μεταφορικό. Εγώ το λέω μεταφορικό. Αχ, τώρα μιλάμε σωστά, θα το βάλω. Ήταν ένα ποντικό. Κατεργάρης πονηρός Εμείς δεν είμαστε σκιτζίδες, δεν κάνουμε γελιότητες Κατεργάρης πονηρό, Ήταν ένας ποντικός Ο υποφαινόμενος και το Υπουργικό Συμβούλιο δεν εξελέγει για να εφαρμόσει μνημόνια Γέμισε 7 πιθάρια με με ζυμάρια Και στο ένα, δύο, τρία Άνοιξε μια πιτσαρία Ναι βέβαια, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κ. Μίνη Και σας μιλάω ειλικρινά θα γελάσουμε πάρα πολύ Γεμίσε τα πιθάρια Με τυριά και με ζυμάρια Και στο ένα, δύο, τρία Άνοιξε μια πιτσαρία Γεμάτο ποντίκι Θα σας κλείσουμε Βρε αδερφέ περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω το νερό των σταγιωτών. Α, το αλκηβού, ναι. Εκεί που κάνουν τη δεύτερη φωνή οι 10 κάτοικοι του χωριού, να μπαίνει ο Μπαέο και να λέει αυτό που λέει 10 κοπρίτε. Σε ένα όμορφο χωριό του Πιλίου που δυστυχώ κατοικούν 30-40 οικογένειε στο πολύ, λειτουργούν αυθαίρετα τελείω. Κι έχουν και ένα μαλάκα που λέγεται Αλκίνο Ιωαννίδη, που του συμπαραστέκεται. Λέει επάγγελμα τραγουδιστή. Τι τραγουδάει δεν ξέρουμε όμω. Σαν το νερό, το σταγιάθον δεν έχει. Όποιο το πίνει, πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ. Μα με κερνά και στο κερνό σαν το νερό στα γιατών δεν έχει. Φυλάει στις πέτρες και στο κόρμα φρέχει, κορμούς ποτίζει και κορμάτια βρέχει. Κορίτσια, κόρια, καρυβιέψεγες, πλαθάνια και οξιές, κορμούς φωτίζει και κορμάτια βρέχει. Πάθανε μια λέξη να λένε Φουράνια και Διοξίνε. Μα Φουράνια και Διοξίνε είναι οι ίδιοι αυτοί. Κοπριέ. Του τα εγωνιά, Η σαμπίλα του ντουνιά. Στον, στον το τζαμπούκα. Μια φιλοστούλα για, το, το το το για τον εγκονό του αδόλφου τα εγκόνια. Ναι, ναι, ναι. Αδόλφο Λέγε, όχι αγάπη μου. Α. Όχι, με δίκο τα Πρώτο και δεύτερο και τρίτο Μνημόνιο θα λέμε και θα κλέμε Σήμερα φάγαμε πακέτο Αποστόλη με τη δουλειά Ας το το Να σου πω Παρασκευή θέλω το τέλος Με καραμαλή με ό,τι έχεις Για να θυμηθούμε λίγο τα παλιά Ναι αυτό που έλεγε τέλος τέλος Δεν βάλω το με καραμαλή ωραίο Το έχεις φτιάξει ωραίο έλα Ναι Καλή σπέρα μακούς Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Είμαι σε καλό δρόμο, είμαι σε καλό δρόμο. Είσαι ενεργητικός παστικός. Είμαι κατά βάση αντιεξουσιαστικό τύπος. <laughs> Πες μου ότι είσαι άτρηγος. Αυτό πες μου μόνο τέλο. Να σα πω λοιπόν ότι σε ένα σημείο έχω αριστερή νοοτροπία. Έλα τώρα, μην να πούμε. Μιλά, ανοιχτά να πούμε. Ιδιόμαστε. Ζόλφια και τάγκεν, βάιχεν φοντεν, γκρουντζέτ και ερουνιούν απ'. Δεν έχει πολλέ εμπειρίε, α. Εσύ μπορείτε να το πείτε αυτό. Ταυτόχρονα πώ θα είσαι τώρα, γιατί δεν ξέρω έχω φτιαχτεί από την ώρα που σε διαβαστάτσι. Τέλο, μ' αρέσει να, κάτω να σου κάνω ένα ερώτα έλα. Τέλο. Προσέχετε όταν υποβάλετε αιτήματα, γιατί ενίοτε γίνονται, γίνονται αποδεκτά. Τώρα, τώρα, τώρα σε θέλω μωρό. μου λέγε που είσαι αν άρθρο. Ω εδώ και μη παρέκει. Το λέω το εννοώ στο ακέραιο. Να, να, να. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι τρία είναι τα συστατικά τη επιτυχία: έμπνευση, teamwork και επιμονή στο στόχο. Είμαστε σε καλό δρόμο και στα τρία. Είμαι βέβαιος. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρό το κανεί αυτό. Βεβαιώς. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα αυτή. Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα έτσι, σαν να σου Έχουμε τη δύναμη, έχουμε την τόλμη να λέμε, σε κάθε περίπτωση την αλήθεια. Γουστάρισε, πες μου έτσι θα είσαι, γουστάρισε. Μία είναι η λέξη εδώ. Τέλος. Θέλω μια παραγγελία για την παρασκευή το, γύψο το πολιτισμένο. Εγώ είμαι. Ρατσιστή ήσυχε, φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί και ο καρατζαφέρη με αυτά και με αυτά πήρε 6% πέντε. Σοβαρά. Γιατί, ε, ο Άδωνη κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ και να μην είμαι ρατσιστή. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, εγώ είμαι τσιγκάνο. Έχω έξι παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιου υπάλληλου. Μένουν σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντζίρι, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντζίρι. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει ιδέα να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατιστή όμω. Είσαι όμω γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρε να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει ρε φίλε. Ε, αφού είσαι Αγύπτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στου δικού μα. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατιστή τώρα, σα λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγανταν. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνας σήμερα. Δι, δι, α, δι, δι, δι, δι, α, τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά έλληνα. Ωραία. Άμα γίνει πόλη μου θα πάνε φαντάρι; Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφθο τέτοιο. Αυτή γύφτοσέ, κανένα κλέφει. Όχι. Τι γύφτο. Σίδερα έχω μετά μέτα, μέταλα. Α, και... όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 400 το γραμμάριο χρυσό. Το είμαι γύφτο του δεν είναι. Ναι, ε, δεν μακριση. Ωραία. Μαλακή δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ιδέα. Γι' αυτό τον λόγο αγαπητέ, γιατί αλλιώ θα κατηγορούμα για αρτισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρεάσουμε, πάντα πώ είμαστερα τη μα εξαιρετικά. Καλού που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και θέλω χρήλευτα από την τράπεζα η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι? Ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μα είναι. Τι είναι? Ναι. Χαλιά μου. Αχ, αχ αγάπη μου. Μωρό μου. Ε, θέλω ένα κομμάτι για την επόμενη παρασκευή στις φιερώσει. Τι θε, Θέλω το πύρι στην Αλαμπάνα αλλά από μετρησμένα εξωτικά. Να μην βάλω πύρι στην Αλαμπάμα μετρησμένα. ή να βάλω το άλλο που λέει Sweet Home Αλαμ <laughs> Όχι. Όχι, όχι, αυτό τα με συναξιωτικά. Θα δούμε. Έλα, γεια. Αφάρτα Με δωδεκά του όλοι Και του πάρνα Σου φαντασμάτα Με στα Έμαθα το κίνημα ερω Έμαθα ποτάμι που ερω Πείρσην άλλα και φωτιά στο γκόργκο ποτάμου και φωτιά στο γκόργκο ποτάμου